Στίχη 13. Τότε βάπτιση Ιησούς από την Γαλιλαίαν στον ιορδανιν 13 τοτε ηρθε ο ιησους απο την γαλιλαιαν στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννην για να βαπτιστεί από Αυτόν. 14. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε ζωηρά και έλεγε «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσέ των και εσύ έρχεσαι προς Εμέ για να λάβει βάπτισμα». 15. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς Αυτόν. Άφησε τώρα τα σαντηρήσει και μη φέρεις δυσκολία να βαπτιστώ. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσαν εντολή του Θεού, ο οποίος σου ανέθεσε ως καθήκον να βαπτίζεις. Τότε ο Ιωάννης αφήκε να αυτόν να βαπτιστεί. 16. Κι όταν εβαπτίστη ο Ιησούς, επειδή ο δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί... Ανέβαι αμέσω από το νερό του Ιορδάνου και δεν έμεινε επιπολύ σε αυτό όπως οι άλλοι που κατά το βάπτισμά των εξομολογούνται. Τα των. Και ειδού, ξανε σε αυτόν οι ουρανοί και δε το πνεύμα του Θεού να καταβαίνει με εξωτερικό σχήμα και μορφήν ο μία περιστεράν και να έρχεται επάνω του. 17. Και η φωνή ακούστη από του ουρανού που έλεγεν Ούτω είναι ο Υιός μου αγαπημένο εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τον εγέννησα Ιδίω, και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος. Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιόν μου.